Δεν καταλαβαίνω για αυτό που είπε για το Κοκο. Αν πληθυσούν τα κόκο στο 4,1 σύνολο θα έχουμε 5,7. Χρησιμοποίησαμε κόκκος, τα οποίον αυτά τα κόκκος θα μας πληρώνουν 8% κάθε χρόνο. Κόκκος. Λοιπόν, <Τι> χρησιμοποίησαμε τα 4,5 κόμμα δις. 75% από αυτή της επένδυσης, το 4,1 δις είναι σε κόκκος. Μην πείτε, δεν ξέρετε τι είναι τα κόκο. Τα κόκο είναι αυτά που λέει ο τσακαλό του. Δεν είναι σαρδάμ, δεν έχει κάνει σαρδάμ γιατί το είπε έξι φορέ στη Βουλή μιλώντα προχθέ. Με τα κόκο, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, εγώ ξέρω. Με, θα πούμε στην πορεία όμω τι είναι. Με τα κόκος θα γίνει κάτι καλό στην οικονομία. Τώρα, ποια οικονομία είναι αυτή που με κάτι κόκο θα γίνει καλό. Βεβαίω αυτό ταιριάζει με αυτό που μα έλεγαν μικροί: Αν είσαι καλό, θα φα κοκό. Αλλάζουμε εδώ τον τόνο γιατί το κοκό πηγαίνει και στον κοκό, στο Βασιλιά. και γίνεται κόκος, του προσθέτουμε και κόκο, του προσθέτουμε και το εσ και έτσι λοιπόν έχουμε μια ανάπτυξη σύμφωνα με τα κόκος που θα δώσουν κάτι ποσοστά 5, 7, 8 όπως είπε ο κύριος Τσακαλώτος στη Βουλή χωρίς να κάνει σαρδάμ ε, ο κύριος Σταθάκης επίσης χωρίς να κάνει σαρδάμ λέει ότι πάμε πολύ καλά Η οικονομία παρόλα αυτά πήγε... Άντεξε και πήγε πάρα πολύ καλά. Η ύφεση κλείνει μόλι με 0,6%. Άρα έχουμε οριακή ύφεση. Σημαίνει η οικονομία κράτησε. Δεύτερον, βασικοί δείχτε. Οι εξαγωγέ αυξήθηκαν. Ο τουρισμό πήγε πολύ καλά. Η εγχώρια βιομηχανική παραγωγή αντέδρασε καλά το δεύτερο εξάμεινο και είχε θετικό πρόσημο. Η ανεργία οριακά μειώθηκε. Μπράβο! Μπράβο. Η οικονομία παρόλα αυτά πήγε, άντεξε και πήγε πάρα πολύ καλά. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Λοιπόν, τα λέει ο Σταθάκη και είναι υπουργό Αναπτύξεω Οικονομία. Οπότε για να τα λέει ο συγκεκριμένο υπουργό, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Ακριβώ την ίδια φράση την έχουμε πει καμιά κουσαριά φορέ τα τελευταία πέντε χρόνια, γιατί κάθε υπουργό Οικονομία και υφυπουργό και δεκάδε βουλευτέ που είναι των κυβερνητικών κομμάτων βλέπουν. Στο εξάμεινο, από όταν έχουν αναλάβει, ότι η οικονομία πάει καλά. Είναι κάτι που το βλέπουν μόνο αυτοί, δεν το βλέπει κανένα άλλο. Και όταν λέμε κανένα άλλο, κυρίω Έλληνα πολίτη που βιώνει και προσπαθεί να επιβιώσει μέσα σε αυτή την οικονομία, το βλέπουν όμω οι υπουργοί, γι' αυτό το μεταδίδουμε ως κάτι πολύ αισιόδοξο. Κόκος λοιπόν είναι χρηματοοικονομικοί τίτλοι που εκδίδουν οι τράπεζε για να βελτιώσουν του κεφαλαιακούς του δείκτε. Δηλαδή, παπατζιλίκι, λαμογιά, μασκαραλίκι. Είναι όλα αυτά, τα λέει και η ταινία που έχει, μας έρχεται από το Hollywood, το σορτάρισμα, Big Short, ε, ότι χρησιμοποιούν κάπως το περιγράφει νομίζω εκεί, ότι επίτηδες είναι λίγο πολύπλοκα όλα αυτά και έχουν και κάποιες ορολογίες παράξενες για να μπορούν να καταλάβει ο κόσμο τι λαμμογέα και τι αρπαχτή γίνεται. Κάπως έτσι λοιπόν εδώ και με τα κόκκος θα πάμε πολύ καλά. Ακούσαμε το Σταθάκι να, λένε, να λέει ότι πάμε έτσι και αλλιώ καλά και έρχεται η ανάπτυξη, μειώνθηκε και η ανεργία, Θετικά, γενικώς, Να παραμείνουμε σε αυτό το πανηγυρικό κλίμα, νομίζω το έχουμε ανάγκη με όλα αυτά που γίνονται. Περίπου ίδια λόγια, περίπου ίδια, από τον Στουρνάρα. Η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια έχει διανύσει έναν επίπονο δρόμο προσαρμογής με μεγάλο κοινωνικό κόστος, αλλά με απτά και θετικά αποτελέσματα. Mm, πολύ ευχαριστώ. αυτό. Όσα απομένουν να ολοκληρωθούν είναι ένα μικρό μόνο μέρος της μεγάλη προσπάθειας που έχει ήδη γίνει. Η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια έχει διανύσει έναν επίπονο δρόμο προσαρμογή με μεγάλο κοινωνικό κόστος αλλά με απτά και θετικά κόκο. Νάτα τα απτά και θετικά κόκκος έρχονται Τα κόκκος είναι πληθυντικός και ακούγεται καλύτερα γιατί θα μπορούσε να είναι ο κόκο, κόκκοσά μου, αυτή που έρχεται από την Αφρική και κάθεται και αυτή πάνω από αυτήν την έρμη χώρα Ακούγοντα όλα αυτά τα πολύ καλά να λέω στουρνάρος ότι πάμε καλά, να λέω στα ότι πάμε καλά και να το βλέπουμε και όλοι εμείς. Αυτό είναι το βασικό ότι πάμε καλά. Είναι λογικό. Ο άντρας να μην νιώθει καλά. Παιδιά θα βγάλω γραβάτες, θα πετάξω που κάμιζα. Κόκος. Παιδιά θα βγάλω γραβάτες, θα πετάξω. Κόκος. Κόκος Έλα Χριστέ και Παναγία Έλα Χριστέ και Παναγία Χρειάστηκαν τα κόκος για να πάμε καλά Και λογικό είναι ο να θέλει να τα πετάξει όλα Νομίζω αυτό το θέμα θέλετε όλοι να το δείτε Και να το απολαύσετε Εμείς εδώ το βάλαμε να δημιουργήσουμε εικόνες Γιατί οι εικόνες που φτιάχνει το μυαλό σα Είναι καλύτερες από αυτές τις πραγματικότητε. Πάρτε για παράδειγμα τον Αλέξη Τσίπρα Που τον ψηφίσαμε Πέρυσι, οι εικόνε που είχε φτιάξει ο καθένα ήταν καλύτερε από την πραγματικότητα, δεν ήτανε. Έτσι λοιπόν και ο Άδωνη είναι καλύτερα να κάνει το στριπτίζι στα μυαλά μα παρά να το κάνει κανονικά. Ερχόμαστε, φεύγουμε από τον γυμνό Άδωνη. Ερχόμαστε στη γυμνή αλήθεια, την οποία τη λέει με τη μετριοφροσύνη που τον διακρίνει ο Ευάγγελο Βενιζέλος. Το psτοπίεσάι θα προσκυνήσουν, θα καταθέσουν Στέφανο, Δάφνηνο, θα ζητήσουν συγνώμη, θα πλύνουν το στόμα του. Και θα πάνε να πάρουν το μικρό συμπλήρωμα του PSI που θα τους δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Ρέγκλιν, το ESM. Ακούστε, πολλοί επιβάλλουν το δημόσιο χρέος ως Πρωθυπουργοί και Υπουργοί Οικονομικών. Είμαι ο Υπουργός Οικονομικών που έχω ελαφρύνει το δημόσιο χρέος. Είμαι ο υπουργό Οικονομικών που έχω ελαφρύνει το δημόσιο χρέος κατά 200 δισεκατομμύρια τουλάχιστον. Κατά 200 δισεκατομμύρια τουλάχιστον. Μειώσαμε το χρέος τόσο που ούτε εμείς φανταζόμαστε ότι το πραγματικό χρέος είναι το μικρότερο στην Ευρώπη. Σεμνά και μόνο ταπεινά. Ευάγγελο Βενιζέλο, τι μα είπε: Εκτό ότι θα προσκυνήσουν στο PSI και όλα αυτά, εντάξει, θα προσπερνάμε, ότι αυτό ενώ όλοι οι άλλοι πρωθυπουργοί του έβαλε όλου μέσα, έχουν αυξήσει το χρέο, είναι ο μόνο, αν και δεν ήταν πρωθυπουργό. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν ήταν και πρωθυπουργό. Είναι ο μόνο που ελάφρωσε το χρέο κατά 200 δις. Πόσο είναι αυτό που το ελάφρωσε ο Βενιζέλος κατά 200, άμα είναι έτσι να τον ξαναφέρουμε, να το ελαφρώσει κατά 200, θα αφήσει και πλεόνασμα στο τέλο ο Βενιζέλος και όπω ακούσατε, το έχει πει και άλλε φορέ: Ότι στην ουσία και πραγματικά, σε πραγματικού αριθμού, έχουμε το μικρότερο χρέο στην Ευρώπη. Είναι μια τυχερή χώρα, μια ανθυρή οικονομία πάνω από όλε τι άλλε ευρωπαϊκέ οικονομίε. Το λέει ο Βάγγελος Βενιζέλο, ξέρει σίγουρα πολύ περισσότερα. Του χρωστάμε ευγνωμοσύνη, βάλαμε το αλληλούγια, και είναι πολύ μικρό, είναι πολύ λίγο να περιγράψει το μεγαλείο, το μέγεθο τη προσφορά αυτού του Έλληνα. Έλληνα, Ευάγγελου Βενιζέλου, ε, εκτός από τον Ευάγγελο που πρέπει να του χρωστάμε χάρες, υπάρχει κι άλλος ένας που του χρωστάμε χάρες και όποιο δεν το κάνει θα πάει στην κόλαση. Εγώ το έχω πει και στον Γρηγόριο και στον Σάρπα δεν έχουν βάλει μυαλό. Στο τέλος, στο τέλος, οι έχοντες εθνική συνείδηση που συνέβαλαν στην πτώση του Αντώνη Σαμαρά και στην άνοδο του Αλέκη Τσίπρα στην εξουσία, θα πάνε στο... στην εκκλησία θα ζητήσουν εξομολόγηση να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους. Μήπως τους συγχωρέσει ο Θεός για την αμαρτία ότι συνέβαλα στην καταστροφή της Ελλάδας Πα παλιά, χώσει, θα πάνε στο... στην εκκλησία θα ζητήσουν εξομολόγηση να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους μερική <Κοκός>, κόκος <Κοκός>. Μήπω του συγχωρέσει ο Θεό για την αμαρτία ότι συνέβαλα στην καταστροφή τη Ελλάδα, Θα γεμίσουν οι εκκλησίε με κόσμο. Γιατί πάρα πολλοί κόσμοι ήταν αυτό. Πολλοί λαό που δεν πίστεψε ότι ο Σαμαρά βοηθούσε αυτόν τον τόπο. Ότι έκανε καλό, τον ε, βρίζαμε και εμεί μέσα σε αυτού. Εμεί έτσι κι αλλιώ αμαρτωλοί με κάθε κυβέρνηση. Τον βρίζαμε, δεν τον ψηφίσαμε κιόλα. Οπότε τώρα πρέπει να πάμε στην εκκλησία να ζητήσουμε συγχώρεση. Αλλιώ η αμαρτία είναι τεράστια. Και ξέρετε το, τον Αμαρτωλό, Ποια ζωή μετά θάνατον τον περιμένει. Οπότε σπέψατε κλείστε ραντεβού, γιατί θα πλακώσει ο κόσμο να πάρετε χαρτάκι και για τα λαντικά και για τα τυριά και για την εξομολόγηση. Αν θέλετε να σώσετε την ψυχή σα, που δεν το πολύ βλέπω. Τα όσα γίνονται στην Ελλάδα τα βλέπουμε καθημερινά. Οι εικόνε είναι πρωτόγνωρε, πρωτοφανεί, τουλάχιστον για τη δική μα τη γενιά. Οι παλιότεροι τα θυμούνται. ή εμεί τα έχουμε δει σε ασπρόμαυρη βέβαια εκδοχή. Περίπου ίδιε εικόνε, με άλλε αναλογίε, άλλε συνθήκε, λογικό, συνέβησαν τη δεκαετία του 30, του 40 κυρίω, σε αυτήν εδώ πάλι την πολύ βασανισμένη ήπειρο. Για άλλου λόγου, το μόνο κοινό είναι η εικόνα. Αν την σημερινή εικόνα, το έχουμε κάνει στην τηλεοπτική Ελλοφρένεια, την κάνει σα πρόμαυρη. Βλέπει ότι τα τοπία είναι ίδια, η αγωνία των ανθρώπων είναι ίδια, η προσμονή είναι ίδια. Ο φόβο στα μάτια του επίση, φεύγουν από κάτι πάρα πολύ κακό και ψάχνουν να βρουν την ελπίδα. Και αυτοί και οι τότε. Τότε δεν την πολύ πολυβρήκανε, είναι η αλήθεια. Τώρα προσπαθούν τούτοι και μαζί με αυτού όλοι εμεί. Γιατί νομίζω σε αυτόν τον τόπο όλοι πρόσφυγε νιώθουμε. Δεν είμαστε τυπικό όπω είναι αυτοί, αλλά νομίζω όλοι οι πρόσφυγε νιώθουμε χρόνια τώρα, ανεξαρτήτως αν παίρνουμε του δρόμου στην εθνική οδό για να πάμε πού. Πάντω αυτό το συνέστημα υπάρχει. Όλα αυτά συμβαίνουν στη σύγχρονη Ευρώπη του 2015. Είναι και ενωμένη Ευρώπη, όπω την οραματίστηκαν οι ιδρυτέ τη, το ακούω συνέχεια τώρα τελευταία. Και είναι η Ευρώπη του Ευρώ, η Ευρώπη των φραχτών και άλλου φράχτε. Χτίζουν συνεχώ, συνεχώ η Ευρώπη των πολέμων. Αυτή που κάνει πόλεμο στη Συρία, αυτή που ετοιμάζει πόλεμο στη Λιβύη, των βομβαρδισμών, τη αξιοπρέπεια, τη οικονομική καχυξία. Αυτή είναι τη αξιοπρέπεια, υποτίθεται έτσι όπω το λανσάρουν οι ίδιοι. Σε αυτή την Ευρώπη λοιπόν, που είναι και το κοινό μα σπίτι, σε αυτή την Ευρώπη εμεί ψάχνουμε να βρούμε λύση. Δεν είμαι χαζό να μην γνωρίζω.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 από μια μετατροπή της ενωμένη Ευρώπης της Ενωμένης Ευρώπης σε διαιρεμένη Ευρώπη, διότι περί αυτού πρόκειται. Τελευταία φορά που η Ευρώπη ήταν πραγματικά ενωμένη ήταν επί Χίτλερ. Από εκεί και πέρα το παλεύει με διάφορους τρόπους, εντελώς λαθεμένου, και πάνω σε εντελώς λάθος βάσης, κυρίως την οικονομική, τη λογική του κέρδους, οπότε λογικά όλα αυτά τα οποία έχουν ακολουθήσει από εκείνη την πολύ ωραία. Ιδέα της ενωποίησης εντό της Ευρώπης μόνο η λύση, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτήν, αν και πέρυσι τα λόγια έλεγε θα ξεφύγουμε, τελικά δεν ξεφύγαμε, μπήκαμε πιο βαθιά, δεθήκαμε και εμείς ε, μέσα στα ασφυκτικά όρια, βρεθήκαμε και εμείς μέσα σε αυτά, λόγω μνημονίου και λόγων, λόγω των υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει μας επιβάλλουν. Είναι το κοινό σπίτι, όπως πολλοί το έχουμε αγαπήσει. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το κοινό μα σπίτι. <Καισιά> Είμαστε όλοι συγκάτοικοι και οφείλουμε να δουλέψουμε σκληρά για το κοινό μα ευρωπαϊκό μέλλον. το σημαντικό σημαντικό, δεν Παιδιά θα βγάλω γραβάτες, θα πετάξω που κάμιζα. Παιδιά θα βγάλω γραβάτες, θα πετάξω. Κόκκος. Τα κόκο, τα κόκο, πιο μετά θα το βάλουμε. Πάρτο, πάρω το από κάτω το τραγούδι, θα το βάλουμε πιο μετά. Γιατί πρέπει να το προλογίσουμε. Είναι πάλι ομιλητή Σοκάρου, είναι κενταλάρα. Λοιπόν, τα κόκο θα τα πετάξει ο Άδωνη Γεωργιάδης και κυρίω το κοινό μα σπίτι είναι αυτό που ζούμε. Όλο αυτό είναι ένα ωραίο σπίτι. Ποιο δεν φαντάζεται ένα τέτοιο σπίτι, με γερού φράχτε για να μην μπαίνουν οι άλλοι μέσα. Που έλαμο που μπαίνουν γιατί δεν γίνεται να μην μπουν. Γιατί εμεί του βομβαρδίζουμε και αναγκάζονται να φύγουν από εκεί. Εμεί ανεχόμαστε, προκαλούμε. Ή ως Ευρώπη, πάντα. ή κλείνουμε τα μάτια σε αυτού του βομβαρδισμού, ή του επιδιώκουμε ή του κάνουμε. Όμως. Οπότε είναι λογικό όλο αυτό να συμβαίνει. Ένα ωραίο σπίτι, λοιπόν, μέσα στο οποίο εμείς ψάχνουμε να βρούμε ταυτότητα, ρόλο, λύση. Διαλέξτε ό,τι θέλετε. Έτσι και αλλιώ δεν πρόκειται να βρεθεί τίποτα απ' όλα. Αυτά. Εδώ Έλληνο Φρένι, όπω κάθε μέρα211 20 -20 -20 200 το τηλέφωνο επικοινωνία. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα ρεαλ καινό. No. Το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 54% στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο παπάκι. κ.λ. Γκυριανίκο Απρανίδη, ρυθμίζει τον ήχο. Και αυτό που βγήκε πριν λόγω μηχανημάτων να μπει, θα μπει τώρα, είναι ένα τραγούδι παλιό από τη μικρά Ασία του Καλδάρα, τύχη Πιθαγόρα, τραγουδάιο Νταλάρα. Τίτλο είναι «Η Προσφυγιά. Βεβαίω έχει γραφτεί για τη δική μα προσφυγιά, γιατί και εμεί είχαμε τέτοια. Πριν πολλέ δεκαετίε, αυτού που ακολουθούσαν το ίδιο τη σύμπτωση, τρομολόγιο. Δηλαδή από τα παράλια τη Μικρά Ασία, για άλλου λόγου εννοείται, ήταν Έλληνε αυτοί, δεν το συζητάμε. Ήρθαν σε δικά μα χώματα, δεν το συζητάμε. Όμω και πάλι οι εικόνε, αν μπορούμε, γιατί δεν έχουμε και πολλά ντοκουμέντα από τότε, οι εικόνε είναι παρόμοιε. Με μπόγου, άνθρωποι με αγωνία μπαίνουν στι βάρκε, φτάνουν στα νησιά, από τα νησιά στην υπηρετική Ελλάδα και κυρίω στη βόρεια Ελλάδα όπου και εγκαταστάθηκαν και πρόκοψαν οι άνθρωποι και τόνωσαν και το, α, το κομμάτι εκεί της περιοχής που ήταν αμφιλεγόμενο λόγω συνθηκών, Βαλκανίων, πολέμων κτλ. Τα, τα, τους θίγους θα προσέξουμε από το συγκεκριμένο τραγούδι. Αν ξεχάσουμε ότι έχει γραφτεί για τη Μικρά Ασία και για εμάς, νομίζω κολλάει απόλυτα σε αυτά που γίνονται τώρα. Od kara bia, na prostia. Wyszanta panią tuż ma bia, ta tak a teraz Βρίσκεται ο πατέρα ψάχνει η μάνα για παιδιά. Μας εσκόρπισο αγέρας, σαν η, γη, σαν η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι Παλήθεια! Είμαστε όλοι συγκάτοικοι Και οφείλουμε να δουλέψουμε σκληρά Για το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον Α, σε ένα Και σπίτι κοινό έχουμε Και μέλλον κοινό Ποιος τη χαρά μας, λαός υπερήφανος. Πε αυτή τη μωρά τη Σιριζέα που πήρε πριν από λίγο Μα γιατί το κοριτσί τόσο συμπαθής και το Κατά τον Δήμαρχο Ροκάστρο, τον άλλο τον καρδίληστη Χίο και όλου αυτού του που Ότι άμα είχαν. Η κυβέρνηση της. Πιστεύει ότι πρόκειται για ανθρώπου όσον αφορά του πρόσφυγε. Α του πάρει του ανθρώπου που έχει από, από του πρόσφυγες στη δική τη δικαιοδοσία, να του βάλει όμορφα και ωραία σε αεροπλάνα και ας του στείλει εκεί που θέλουν. Άστο, αυτό <Ά, στον, στον> είναι πολύ ρίσκο. Τόσο ανοιχτό, θα τα αφήσουμε εκεί που θέλουνε. <στον> Αν του στείλουμε εκεί που θέλουν, δεν υπάρχει ζωή για του πρόσφυγε. <στον> Α πάνε πέτρα θα του στείλουνε. <στον> Στην καλή περίπτωση. Στην προχωρημένη περίπτωση θα του στείλουν στη Μέρκελ. Έχω αειδιάσει μου, έχουν βγει τα άντερα με τον αστικό ανθρωπισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του ΝΑΤΟ που Οι ανθρώπους και πνίγονται μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για να το γυρνάνε στα κανάλια για να το παίζουν για να η κοινή γνώμη και για να κάνουν το παιχνίδι τους. Η Ελλάδα δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Θέλει να τους σαν διαπραγματευτικό χαρτί για το Αφήνουν να πνίγονται για να κερδίσουν ο κάθε ένας το δικό του. βάλουν Θέλουν να το στείλουν, πουθενά να το στείλουν. θέλω να το στείλουν πίσω στον πόλεμο, ιδανικά. Γιατί έγινε ο πόλεμο, για να πάνε αυτοί να σωθούν. Ο πόλεμος έγινε λίγο πας και ξελασκάρει λίγο πληθυσμό. Πας <σταλήνα> και πάρουν κανένα πετρέλαιο, γι' αυτό έγινε ο πόλεμο. <σταλήνα> Δεν έγινε για να σωθούν, και ποιο θα του η Ευρώπη, <σταλήνα> ΟΗΕ, ο Ε. <ΟΗΕ>, ο Οργανισμό Πού υπάρχει σωτηρία <σταλήνα> για αυτού. Γεια σα, Αποσόλη. Γεια σα και σένα. Θέλω να ρωτήσω, Αποσόλη, πότε θα ζάζουν τώρα επανάληψη το απόγευμα. Μάτεψε, δεν θα έχει επανάληψη το απόγευμα. Γιατί? Γιατί καταλάβαμε ότι η πολλή ελληνοφρένια κάνει το παιδί μαλακά. Πώ λέγαμε το πολιτο-κατάκα και δεν έχει και νόημα. Δηλαδή, ακουγόμαστε δύο φορέ και τι έγινε, α πούμε. Ξυπνήσατε δύο φορέ, δεν ξυπνήσατε μία. Χρειάζεται και δέφυρα παράτα μα. Ναι, ναι, χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, άστου δεν πειράζει. Και... Άμα ήταν να γίνει, θα γινόταν και με τη μία φορά. Ένα μοριγιονάτι. Κούς αγάπη. Εδώ γύρω. Πες από του μ... ότι 400 χρόνια οι Τούρκοι που φοβούνται ότι θα μα Ισλαμοποιήσουν οι πρόσφυγε και αυτά. 400 χρόνια οι Τούρκοι δεν τολμήσανε, δεν, δεν μπορέσανε να μα. Ε... Εξ... Ε... Πες τώρα που σημάδεσαι, θα <τα> λε καλύτερα. <χωμάδες> Μη μου βάζει λόγια στο στόμα. <χωμάδες> Ισλαμοποιήσουν. Τι να σου βάζω στο στόμα, ρε Μαύρο. Για να σου πάνω κάτι στο στόμα πρέπει να σου πω Καζάκης Εκεί ο Αυγάδης φλήχτεντες, μα*** Εγώ καλεχέστηκα <laughs> Εμένα με διασκεδάζουν αυτοί Κι? Αυτοί, οι Καζάκητες το... Καζάκης, Βελόπλους, αυτοί, όλοι αυτοί με αρέσουν. Ο Λεωνίδας, ο Γεωργιάδης Είναι εύκολο, ρε, μα*** Από το μικρόφωνο που έχει να του ακουγιάζει όλου. Εάν έχει επιχειρήματα και κάτι να σταθεί απέναντι σε κάποιον. Να σου πω <συμπή> την αλήθεια: Δεν έχω επιχειρήματα απέναντι σε αυτού, δεν έχω ασχοληθεί. <συμπή> δηλαδή έχουμε και σοβαρά πράγματα να ασχοληθούμε. Σοβαρό <συμπή> τι είναι, δηλαδή. Να προμοτάρεις ξέρω εγώ, το ΣΥΡΙΖΑ ή να. <συμπή> να προμοτάζω το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, δεν είναι λίγο. Φίλε, η δουλειά μα είναι: έχουμε ευθύνε. Γιατί αν κάτι από αυτήν την εκκουβίνα, την το, το ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν το κάνουμε και αυτό, πώ θα το κάνουμε. το αφήσουμε στου άλλου που δεν ξέρουν. Όχι, εμεί θα προμοντάρουμε το ΣΥΡΙΖΑ εδώ, από αυτήν την εκπομπή. Κάνουμε ό,τι μπορούμε κάθε μέρα. Το έχετε καταλάβει. Χρόνια τώρα. Παλιά προμοντάραμε και τη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν κυβέρνηση. Έχει ξεχαστεί λίγο και πιο παλιά το Γιώργο Παπανδρέο. Αυτόν και αν τον προμοντάραμε, όπω λέει ο φίλο εδώ, φανατικό ακροατή κατά Ένα άλλο ακροατή βλέπω στο Twitter λέει: Ο παχύ ο για τον Βενιζέλο. Μείωσε το χρέο κατά 200 δι, όπω τον ακούσαμε να μα λέει. Αλλά στο τέλο το χρέο ήταν 10 δι παραπάνω. Άλλο ένα ανεδή τύπο. Μιλάω για τον ακροατή τώρα που δεν έχει καταλάβει το αναρθωτικό έργο του Ευαγγέλου Βενιζέλου, Ισάξιο του Ελευθερίου Βενιζέλου, αφού όλοι κάνουν να κάνουμε κι εμεί άλλη μία, το σηκώνει και το όνομα έτσι. Κι αλλιώς και ένα άλλος εδώ βλέπω, πάλι στο Twitter, έχουμε το μικρότερο χρέος και μας κάνουν αυτό που μας κάνουν, δεν μπορώ να πω τη λέξη. Οι Ευρωπαίοι που να είχαμε και το μεγαλύτερο, Δηλαδή, κι άλλο ένα πιο συναισθηματικό, αυτή μου αρέσει περισσότερο, με τη Μικρά Ασία. Ο, το τραγούδι του Νταλάρα που ακούσαμε είναι από το δίσκο Μικρά Ασία, Καλδάρα Πιθαγόρα, τραγούδου εκεί Αλεξίου, εκεί μαρμαρωμένο Βασιλιά και τέτοια. Με τη Μικρά Ασία του Καλδάρα είχα μάθει να δουλεύω τοπικά από του σπιτιού ηλικία 7-8 ετών. Ένα δίσκο που μου έχει αποτυπώθει. Αυτά λένε εδώ μερικοί από του Ακροάτε. Με έναν Τσίπρα που λέει μια αλήθεια, όχι όπω τη λέει αυτό, αλλά όπω τη φτιάχνουμε εμεί για του αγρότε και τον αγροτικό κόσμο και για το ποιους ακριβώς ευνοεί. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκαθαρίσουμε για να πούμε αλήθειες. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε το 90% του αγροτικού κόσμου. Θα προστατεύσουμε το 5% του αγροτικού κόσμου. Η Ευρώπη αποτελεί πεδίο εξόντωσης, υποταγής και τυφλής τιμωρίας. Αλήθεια. Θα του το αναγνωρίσουμε. Τα λέει πολύ καλά όταν έχει κέφια και όταν του πιάνουν αυτά τα αριστερά, σπανίω τώρα τα τελευταία. Αλλά τα λέει πολύ καλά. Φύγαμε από τον ε, Τσίπρα. Πάμε τώρα σε ένα παράδειγμα σοβαρού πολιτικού λόγου, τεκμηριωμένων απόψεων και συνέπεια. Όλα αυτά είναι στο στουρνάρα μαζεμένα. Θα καταλάβετε τώρα γιατί τα λέμε. Θα ακούσουμε μια παλιά του δήλωση, τι έλεγε για το 2013. Λόγω αδράνεια ο, ο καταγραφόμενος ρυθμό και το 2013 θα είναι αρνητικό. Όμω από, από το δεύτερο εξάμεινο του 2013 και μετά θα, κατρα, θα καταγράφεται μήνα μήνα θετικό ρυθμό οικονομική ανάπτυξη. Δηλαδή από το φθινόπωρο θα, θα αρχίσει να αλλάζει Ιούλιο. το κλίμα, λέτε. Πιστεύω το κλίμα θα αλλάξει αρκετά νωρίτερα. Από το καλοκαίρι του 2013 δεν θυμόσαστε που είχε αλλάξει το κλίμα από το καλοκαίρι του 2013. Δεν το θυμόσαστε. Μήπω τότε θυμόσαστε τι είχε γίνει το 14. Ναι, για το 2014 προβλέπουμε έστω και μικρή, θετική, θετικό όμω πρόσημο ε, μπροστά από το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Για πρώτη φορά θα είναι μετά από έξι χρόνια. Μετά από έξι χρόνια, ποιο δεν το θυμάται, το 2014 είχαμε ένα μικρό ρυθμό. Αυτό είχε και μια αποτύπωση στις ζωέ όλων μας. Αυτές είναι παλιές δηλώσει του κ. Στουρνάρα. Γιατί χτες, χτες είπε, ε, όχι, ναι, χτες άρχισε να λέει ότι πάμε πάρα πολύ καλά Ε, και φέτος θα πάμε και το 2016 πάλι τα ίδια με το ίδιο στυλ με την ίδια σιγουριά και θύμισε κάποια παλιά που έλεγε για το 2012 Πότε βλέπετε να γυρίζουμε στην ανάπτυξη, θετικού ρυθμούς Εμείς εδώ στο ΙΟΒΕ θεωρούμε ότι ε, του χρόνου θα έχουμε ε, θετική ανάπτυξη έστω και με ένα θετικό πρόσημο ε, έστω και με, με πάρα πολύ μικρό αριθμό Μέσα το, το 2012 Ακριβώς Σύμφωνα με το Στουνάρα δηλαδή και το 12 είχαμε ανάπτυξη και το 13 και το 14. Κάθε χρόνο ανεξαρτήτως από ποια θέση βρίσκονταν ο ίδιος προέβλεπε ανάπτυξη. Πάντα με τα μέτρα του μνημονίου γιατί δεν τα λέει μόνο έτσι δεν προβλέπει αναπτύξεις. Λέει και τι πρέπει να κάνουν να εφαρμόσουμε το μνημόνιο. Έτσι λοιπόν χτες είπε ότι θα πάμε καλά και το 16. Κάποιοι δημοσιογράφοι επιτέλους θυμήθηκαν τι έλεγε για το 12. Όλε οι προβλέψει, τουλάχιστον οι περισσότερε λένε ότι του χρόνου για πρώτη φορά μετά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από 6 χρόνια θα έχουμε θετικό ρυθμό οικονομική ανάπτυξη. Η ανεργία θα μειωθεί κυρίω. Ανε... Όχι, όχι δε, δεν το λέγαμε για το, για το 12. Όχι. Μέσα στο... το 2012. Ακριβώ. Όχι, όχι δε, δεν το λέγαμε για το, για το 12. Όχι. Του βγάζει τρελού σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τον συνηθίζουν τι ακριβώ έλεγε για το 12, που πάλι έλεγε για το 12, τα ίδια που λε για το 16, τα ίδια που έλεγε για το 13, τα ίδια που έλεγε για το 14, με διαφορετικέ αφετηρίε, οπτικέ και από διαφορετικέ θέσει εννοείται. Βγάζει τρελού στου δημοσιογράφου και ξεμπερδεύει. Αυτά για τον έγκυρο λόγο που τόσο πολύ ανάγκη τον έχουμε, για τον σοβαρό, τεκμηριωμένο πάντα οικονομικό και πολιτικό λόγο από τον διοικητή τη Τραπέζη Ελλάδο, τον κύριο Στούρναρα. Λαό μέρο δεύτερον. Τελικά δικαστέ, εισαγγελεί και δικηγόροι μα λένε κάτι και εμεί δεν το κάνουμε. Να σωθούμε. Πάντω τέτοιε και σύνθημα. Δικαστέ, εισαγγελεί και δικηγόροι, Ήταν... η ίδια είναι όλοι. Δεν... Αυτό πήγαινε, ποιο... δεν το πε. που μα δίνουν ποιο... τα... ποιο... Να τα πάρουν στα χέρια του. Τι για ποιο θέμα μιλάμε. Την Ευρώπη. Τι συζητάμε. Έλαντε, έλαντε. Μα ούτε εσύ ήξερε τι λέμε. Εγώ ξέρω τι λέμε. Και νόμιζε ένα σαν θα καταλάβει. Τι λέμε. Τι λέω. Καλά, δεν πα Εγώ δεν πάω καλά, πα καλά. Ωραία παράδοση. Αυτοί δεν μα λέω παράδομα ο δικαστές, εισαγγελίδες και δικηγόροι να μαζέψουν τα χαρτιά τα δικά μας να τα πάρουν στα χέρια τους να πάνε στην Ευρώπη, στον κόσμο, να πιστεύουν τα πάνε να καταλάβουν ότι οι άλλοι είναι αλήτες. Για το κάνουμε. Τέτοιο θέμα διαπραγματευόμασταν το σιωρώ χαμπάρι Εμείς οι δύο έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Ε, ε, τέλος πάντων τι κάνει. Χαίρετε. Έλα, Λοιπόν, από το ωραίο ρεφιλαράκι. Πες το ωραίο, ρε παιδί μου, περίμενα τόση ώρα τηλέφωνο να πει κάποιο το ωραίο. Πε το. Ο έδωσε 5 ώρε Στους αγρότε και 17 ώρες Στους αγιστέ στην Πάλι μέσα είμαστε, ρε φίλε. Πάλι μέσα είμαστε, αλλά τι κατάφερε τη μία περίπτωση, τι κατάφερε άλλη. κατά τίποτα. <laughs> ούτε με του αγρότες βγήκε αποτέλεσμα, ούτε με την ε, Μέρκελ. Θέλω να σου πω όμως, ε, ό,τι και να Ό,τι Αν θέλαμε να είμαστε είμαστε ρηγμένοι δεν θα ήμασταν στο υπογράφω. έλα γεια Γιώργο από το Πύργο, καλά είσαι. Πύργο. Από τον μαγευτικό Πύργο. Από τον μαγευτικό Πύργο, παιδί μου, μιλάμε στο τηλέφωνο και κινδυνεύω και από το τηλέφωνο μου, φαστολόλα ρίγκη. Ε, μαγευτικό. Είναι άμα έχει πιει τα προϊόντα τα δικά μα, μαγευτικά είναι όλα. <συνά> Α, καταλαβαίνω. Τι άκουσα αρέσει στο ράδιο που στα τηλέφωνα τα χτεσινά, τι είπε ο άλλο. Ότι φασίστα λέει δεν είναι μόνο αυτό που δεν θέλει του ξένου, αλλά και αυτό που προσπαθεί να του επιβάλλει. Ε, <συνά> ε, έχει γνώση ο κόσμο, δεν τα λένε έτσι. Σκέφτονται, <συνά> δεν <συνά> πετάνε μια μαλκιερώνη. Τον άλλον. Είναι και ο που δεν κάθεται να το μαχαιρώσει αυτός που θέλει να το μαχαιρώσει. Φασισμός δεν είναι και αυτός. Ναι είναι φασισμός ο γιατί μαχαιρώσω. δεν σέβεται την επιθυμία του ανθρώπου. Ε γιατί δεν κάθεται να σε μαχαιρώσω δηλαδή γιατί σε φασίστας. Δηλαδή σε αυτή Έλα. τη λογική χωράνε όλα. Ε, όλα, όλα με αυτή τη λογική χωράνε τα πάντα. Έλα, Έλα, Αποστολή! Έρα φίλε. Τι κάνει, δεν μπορώ να σου πω. Είμαι ένα κάσο, Αποστολή! Κάσε λίγο να δω, αν θα κάνει πάταγο. Είμαι ένα κάσο, Αποστολή! Μόλι τώρα ποιο μου έστειλε μήνυμα, Ποιο! Ο Μπόνο! Ο Μπόνο! Ο Μπόνο! Αποστολή! Να στο κοινό τη φωτογραφία του! Σα βλέπει, Σα βλέπει με την Νίκο Πεχάγη! Αμαν, ποια κομμεχάη παιδί μου, Ο πόνος, στην Ιρλανδία! Μα βλέπει στην Ιρλανδία ο Ιρλανδό ναι! ναι. Σα λέτε και θέλει μήνυμα. Γιατί, θα τα κουδίσει για μα. Στα άστρα θα πω ε. τον πόνο μου. Θα άστρα θα πω τον πόνο μου. Είναι τρελή και αυτή είναι. Όλοι του είναι τρελή. Αποστολή βοηθειά. Αχ, φαναγία μου. Βοήθειά μα. Αποστολή βοηθειά. Ο πόνο είναι αυτό με τα μακριά μαλλιάρτη και τυράστα, ε! Αυτό είναι. Είναι όσοι σχέση έχει και ο Κίλμπουργκ με αυτό που έχει παλετσάκι, αλλά τέλο πάντων. Ε, τι να κάνουμε. Ναι, εντάξει. Α, η ατυχία, ατυχία. <laughs> Σταυρόστα, να αντισταυρώσουμε, παιδιά. Αν αντισταυρώσουμε που λένε. Κάποιο έχει με τι σταυρώσει δεν καταλαβαίνω. Τέλο πάντων. Αστιανοι άνθρωποι. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι. Βαλήθεια! Βαλήθεια! Βαλήθεια! Είμαστε όλοι συγκάτοικοι και οφείλουμε να δουλέψουμε σκληρά για το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον. Συγκάτοικοι και δυστυχώ δεν είμαστε συγκάτοικοι στην τρέλα όπως έλεγε το παλιό τραγούδι γιατί κάτι διαφορετικό θα σημαίνει αυτό αυτό το κοινό σπίτι. Μας έχει σημαδέψει σαν δήλωση, την έλεγε παλιά πριν αναλάβει την Πρωθυπουργή, ίσως και μετά. Το τόνιζα όπω μπορούσε. Ε, ακούγαμε πριν τον Στουρνάρα και ενεργοποίησε μνήμε από πολλού. Βλέπω εδώ μηνύματα που μα έχουν στείλει. Λέει η Εύα, Δεν θυμάμαι εγώ που από τη χαρά μου το 2013 αποφάσισε να φύγω από τη χώρα και το 2014 τελικά την κάναμε. Όπω ακριβώ τα λέει, είναι φαντάσου, τι έχει να γίνει το 2016, να ετοιμάσω βαλίτσες για πίσω. Προφανώ είναι μια ακροάτρια η οποία έφυγε το 2013 από αυτόν τον τόπο. Επειδή ο Στουρνάρα είχε κάνει σωστέ προβλέψει, δεν έφυγε δηλαδή γι' αυτό, αλλά. Κολλάει πάρα πολύ και δημιουργεί τι αντίστοιχε εικόνε. Αυτά βλέπω εδώ από του Οκράτε. Και μια άλλη ομοβροντία μηνυμάτων για το, του δικού μα πρόσφυγε το 22 και πώ του αντιμετώπισε η εδώ Ελλάδα και πώ του αντιμετώπισε για κανένα δύο-τρει δεκαετίε μετά. Αλλά μην ταξίσουμε όλα αυτά, δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Σημασία έχουν οι σημερινέ εικόνε, δυστυχώ, αυτή την Ευρώπη που λανσάρεται συνεχώ και λέει ότι είναι. Η σύγχρονη Ευρώπη των αξιών, των λαών και όλα τα πολύ ωραία σχήματα, αλεκτικά που χρησιμοποιούν για να καλύψουν φοβερέ ενοχές και φοβερά εγκλήματα. Γιατί περί εγκλημάτων πρόκειται. Κάπου εδώ φτάνουμε προ το τέλο, γιατί είναι Παρασκευή, όπω Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή. Έχουμε το λαό και τι παραγγελίε του. Αμέσω μετά έχουμε μαγκαζίνο ο Νίκο Τραβελάκης και στι 3.30 η Γιάννα Κανέλη. Να σα ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Τα υπόλοιπα από Δευτέρα. Γεια σα. Αρχίζει αλήθεια σαν παραμύθι από αυτά που έλεγε η γιαγιά. Πόσα απ' τα σήμερα και το μόνο. Τα έρθει μια μέρα η Θέλω παραγγελιά, καμένο που το χάνει λέει ότι ανεφοδιάζουμε Twitter. Ανεφοδιάζουμε Λέσβο και τον Εβάρο Twitter. Φάρσα δική σου στο κτέλ. Λιβαδιά, κτέλ, λιβαδιά, ότι δεν περνάει από εκεί, κύριε μου. Και το ψάχνει μετά πάλι, το χασε λίγο. Λέει θα ανεφοδιαστούμε, θα πάμε Θεσσαλονίκη και θα ανεφοδιαστούμε στη Ρόδο. Το χασε εκεί, Πατλαμία, Χαλκίδα, Ρόδο. Το πρωθυπουργικό αεροσκάφο. 6 Φεβρουαρίου 2016. Γίνεται έτοιμα για διπλωματική άδεια προ τι τουρκικέ αχνοίδε από το ΙΠΕΞ για υπερπτήση του αεροσκάφους του Πρωθυπουργού που θεωρείται πολεμικό αεροσκάφος Πάνω από την Τουρκία με ανεβωδια στη ρόδο. Κάνε κάποιο λάθο γιατί εμεί κύριε στο 90 δεν φτάνουμε. Αύριο έφερε στην λέω που θα προσδιομε και του βάλω και δύο φωτογραφίε στο Twitter που ανεβολιαζόμαστε και θα το πατάτε εγώ το ελικόπτερο μετά, το δούνε για να τελειώνουμε. Εμείς Κάνε... Εγώ τι είδαμε αυτό και χώμαστε λιβανιά. Στο λεβέντι, Πού στα το λεβέντι; στο λευφέντη. Δεν μπορούσε να πάει στη ρόδα, πάει στην Κύπρο, να πάει, πάει, πάει στην Κρήτη, να πάρει μια γουρνούλα στην καλαμάτα. Πού στα λευέντη, στο λευτή! Στο λεβέντη! Βουλά έχει γενικά, το λεβέντι. Στο λεβέντητο. Λεβέντι, Θα φύγει η κυβέρνηση αυτή με ελικόπτερα Να βάλεις το τραγούδι που έλεγε «Φταίει ο χοντρός, θέ με και εμεί φταίει και ο χατζιπρίς του και και να βάζεις από τη μία τον τσίπρα να λέει ότι τα μνημόνια είτε τα εφαρμόζεις είτε τα φταργείς και από την άλλη να βάζεις τον πάνω τον καμένο τον οποίο έλεγε μόνο νεκρός δεν θα ψηφίσω τα μνημόνια Λιλοφρένα για πάντα, ευχαριστώ. Το μνημόνιο ή το εφαρμόζεις ή το ακυρώνεις. Τι θα πει μας <Τι> Εγώ φορώ πατελόνι και τα τιμώ Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες, σκληροί Ούτε νεκρός δεν πρόκειται να συνεργαστώ με κόμμα του Μνημονίου Φταίει και ο χοντρός και ο λιγνός Θα πει πως φταίμε και εμείς πέτε και εσείς Δηλαδή με σχολή πατεώνες, είμαστε Ναι, φταίμε και άλλοι Φταίμε και εμείς Εγώ είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα ισχυριστώ ότι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτή τη δύσκολη θέση είναι η ξένοι, οι εταίροι πως θα Προφανώς το είμαστε λοιπόν. και εμείς υπεύθυνοι για όλα αυτά κι εσείς Να σου κι ο γράτζι, εμείς, εσείς. Δηλαδή μες χωρίς τα είμαστε Ναι Φταίνε και Φταίμε κι εμεί, φταίτε κι εσεί, φταίει και ο Χατζιπετρίς καμιά φορά, όπω λέει ο, ο Κυλαϊδόνη. Μπράβο! <συρίζει> μια χάρη θέλω για την Παρασκευή, μια παραγγελία. Τι παραγγελία? Ένα μικρό αφιέρωμα από Γεωργάκη που έχουμε να ακούσουμε πολύ καιρό και σε παρακαλώ στο ενδιάμεσο να βάλει και αυτό που πετάει την Ατάκα στο, στο τραγούδι, το θεμάει στο σπίτι που πετάει και Γεωργάκη στην Ατάκα την καλή. Υποσχεθήκαμε θυσίες που έκανε οι πολίτες να μην πάνε χαμένα. καμένοι θυσίες. Εμείς βάζουμε στόχο το 2015 η Ελλάδα να είναι στις πρώτες στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία. Οι θυσίες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Εμείς μιλάμε δικαιώματα. Είναι δικαιώματα για όλους η εργασία. Είναι δικαιώματα για όλους η παιδεία. Πανθρωμολογούμενε πανθολομο, ευθύνε του. Μηδέν, μηδέν στο πηλίκιο. Και κοιτάζω γύρω μου και λέω. Θα σε σπίτι, γιατί σε. Έλα ρε Αποστολή. Έλα ρε φίλε. Θέλω μια που καταρχά σε αυτό το τραγούδι του μπάση που λέει Λίγο αριστερά, λίγο δεξιά. Και τώρα θα βάλουμε μπάση στην εκπομπή, επειδή λέει αριστερά-δεξιά τώρα. Με μπάση θα την πούμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα απαντήσουμε όχι από ποιοτική πλευρά. Yeah. Όχι από την αισθητική yeah. ΣΥΡΙΖΑ. Yeah. Θα βάλουμε μια Πάολα που είναι και κομμουνίστρια. Yeah. Έτσι θα απαντήσουμε yeah. αριστερά. Λίγο αριστερά, λίγο δεξιά. Θα την την ευθεία τελικά. Βλέπουμε ότι οι αντεργατικοί, οι αντιλαϊκοί νόμοι δεν ήρθαν για να σώσουν τη χώρα και την οικονομία. Ήρθαν για να σώσουν τα συμφέροντα των Ελλήνων επιχειρηματιών. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ο πόλεμος που έχουμε είναι ένας ταξικός πόλεμος. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά. παιδιά, που σκληρά πολεμάται πάνω στα βουνά. εσύ για πασοκτσού μου έκανε. Είμαι λίγο κουμούνι, είμαι. Ακόμα να θα δρόμο που χάραξε η Να ζητήσω μια αφιέρωση. Ναι. Μπορείς να βάλεις τον κύριο Βασίλη στην αρχή που σου έλεγε για τα ζώα που έβαζες στο sky.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 Άλλα της ε, και με τι θα ασχοληθούμε, Τα τοπία δεν είναι ζωντανή εικόνα. Είναι, είναι, είναι, είναι ζωντανή. Δεν θέλουμε ζωντανή φίδια εμεί. Πάμε και τρώμε και βγάλουμε φίδια και μαλκίε. Γιατί οι Κινέζοι τα τρώνε τα φίδια. Εμεί δεν τα τρώνε, είμαστε Έλληνε. Και μην με νευριάζει τώρα. Ε, τώρα όμω θα είναι τη μόδα λόγω Ολυμπιακή. Είναι τη μόδα να φάμε και εμεί λίγο φίδια. Είναι ωραίο το φίδι. Ακάνε μια φήμη για την Παρασκευή. Βάλε τέσσερι προεκλογικές γλώσσε του Τσίπρα για σκύσιμο μνημονίων, κατάργηση έμφυα, επαναφορά 751 μισθού και 13η σύνταξη. Βάλε μετά καπάκι τον Κατρούγκαλο, γλώσσα που έκανε πότε χθε, που λέει ότι είναι σοσιαλιστή. Μετά ρίξε Άκη είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτε. Καπάκι Απαντονίου για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Και μετά στο τέλο ρίξε να δει που κάποτε θα μα πούνε και μαλίκια. Να δει θα μα πούνε και Σε ευχαριστώ πολύ, ήταν δε Πρώτη πράξη της κυβέρνησης τη αριστεράς Αμέσως μόλις συγκροτηθεί η νέα βουλή Θα είναι η ακύρωση του μνημονίου Και των εφαρμοστικών του νόμων <Ρι> Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση Άμεσα Του δώρου Χριστογένων ω 13η σύνταξη <Ρι> Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε Εκατομμύρια νοικοκυριά στενάζουν Κάτω από το βάρο του νέου αυτού φόρου του ΕΝΦΙΑ ένα φόρο έσχο γιατί και μέχρι ότου ανατραπεί ο καπιταλισμός και έρθει ο σοσιαλισμός σε αυτό μαζί ασυμμεγωστρατηγικά. ΚΑΠΑ ΚΑΠΑ Ορίστε. Λέω ΚΑΠΑ ΚΑΠΑ Ναι, Ναι, Ναι, Μωρέ. Σε αυτό μαζί ασυμμεγωστρατηγικά. Αριστερό. Ναι, μπράβο, λε, Σόπαντε. Δεν είναι καταδικασμένοι οι εργαζόμενοι να ζουν χαμοζοή. Βάμ! Συντρόφισε και σύντροφοι, έχουμε όραμα. Το όραμά μα είναι ο σοσιαλισμός. Συντρόφισσες και σύντροφοι Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι Να δεις που καν ποτέ Θα μας πούνε και μαλακές Να δεις που καν ποτέ Θα μας πούνε και χαζούς Βενσερέμος Άσταλα Βικτόρια Σέμβρε Κάιτε νιες γριούλες παιδιά Θα έρθει Σαν τα σίδερα και τον πόνο Θα έρθει μια μέρα η Κάνω Κάνε μου μια χάρη για Παρασκευή ρε φίλε Αφιέρωσες όλα αυτά τα, τα τσόλια Το τραγούδι που είχε βγάλει που τραγουδάγαν οι γυναίκε από τις φυλακέ Αβέροφ Το καρναβάλι κίνησε μπή, και Μπες τους τα λάμπους τριγελά Fernie to ględy i to tragedię. Tysk i τη πετά. Χαρητεριέ γκριούλε, παιδιά. Φάρτυ Καρναβαλι δε φελισι δερα φελιελερ φελια πλουσιά. Μας στην ψυχή μας λύνουμε κόσμους που φτερουγίζει λεύκτηρια. Χάριτε νέφριουλες παιδιά, φάρτι καλλι. Po sakasie i to kietą bono, farcy mia i lew kelja. Po sakasie i to bono, farcy mia i